Έλα από ζωή. Έλα, Έλα ρε, ο ναυτικό. Έλα, Έλα. ναύτη. Μια χαρά είσαι να τη παρασχέβεται στο Ηράκλειο. Πολύ καλά περάσαμε. Δυστυχώ δεν μπορώ σε γίνακα μονάδε εδώ την έχω δικα μου. Δευτέ μου, εγώ φτιάστε ο Δευτέ. Το ξέρω, δευτέ ευθείτε, το ξέρω μου το πέρασμα. Την είχα και εγώ Άσου ξεπατώσει. Πού? πού να έρθει στην παράσταση. Πού να έρθει μου. Εδώ εγώ η λακά. Τη συχθεί, αλλάξε τα φόρτα, ναι, τι μου λέει φουσρακί. Λίγο, έρχεται λέει και κανεί επισκέψει. Επισκέψει δεν κάνω επισκέψει, τα ρεπό καλύπτω, εσένα καλύπτω. Για μένα το κάνω. Για μένα το κάνω, εγώ χέρο. Αγαρία κι αυτή. Θα σου πω κάτι άλλο. Ωραία ξεκίνησε η, η προεδρία Τραμπε, τις χαιρετούρες του Μάσκ, τις ιδέες. Yes! This is what victory feels like. Yeah! Γιατί τι σε αυτό, περιμέναμε για να το δούμε. Όχι βέβαια. Μόλις αγόρασε Μην... το Twitter δεν το κατάλαβες. Εννοείται το κατάλαβα, αλλά σου λέω, ο άνθρωπο είναι από την Νότια Αφρική, παιδί του Απαρτχάιντ είναι. Πώς θα καιρετάει. Λογικό, δεν είναι παράλογο. Ε Ένα, ακού, ναι, ναι. Από το με τηλεφωνό. Ένα λεπτό Από τη τηλεφωνό. Συγγνώμη, Συγνώμη με Απλά σε περιμέναμε πάρα πολύ ώρα. Έχαμε πάει πριν σε ένα μαγαζί που δεν Και, και πλατωθήκαμε στι και μέχρι να δούμε γίνει και λίγο κουρούμπελα. Λίγο κουρούμπελα. Ο είσαι? Ναι, ναι. Ε, Δεν ήσασταν λίγο κουρούμπελα. Ε, ήμασταν πολύ. Μα και ένα μπουκάλι παραπάνω, αλλά ε, τώρα σε Από το 2009 Κοιμόμαστε μαζί και δεν το έχω καταλάβει. Έχω δει τρει φορέ. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη. Αν δεν μπορείτε να συγκρίνω, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό η Πολιτικά και κοινωνικά. Όταν ήρθαμε στην αρχή, όπω καταλαβαίναμε, τα καταλάβαιναμε όλα τέλεια. Το τέλο, εντάξει, το χάσαμε λίγο. Απίστευτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θε πώ έγινε μετά την άλλη μέρα. πολύ όταν θε μια γυναίκα και πίνει, πίνει, πίνει, πίνει για να τα τσαπεί όλα καλά. Την άλλη μέρα δεν τα βιντεάκια μου, τα τραβούσαν οι φίλοι μου. Λέω Μαλά, Έλα, γλιώμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σα, θήμιο και συνεχίστε έτσι και ακόμα καλύτερα. Αποστολή. Έλα. Αποστολής είσαι. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι. Ήθελα να σας πω, είσαι, είσαι ή όχι. Ναι το στάνιο μου μέσα, εγώ είμαι. Α, έλα ρε, Αποστολή. Πρέπει να φας το πινελίκι για να, να το πιστέψεις. Λοιπόν, έχω κάνει λάζος και με δουλεύουνε. Λοιπόν, να σου πω Αποστολή. Επειδή η εκπομπή έχει Απαντώ στον ακροατή που λέει πω δεν είναι φτάμενοι διστοί. Αμερικάνοι να συντώνηστε είναι σε παρακμή. Δηλαδή, ενώ έχουν συμφωνήσει να μην του χτυπάνε, ξαφνικά ο άλλο τα πάει όταν βλέπει να χαιρετάνε μόνος ο ο να ζεστικά. Μόνο σε παρακμή μπορεί να πει ότι δεν είναι. Ναι, ναι, και ένα άλλο. Του εξωγήνου δεν του φοβόμαστε. Στα πράσινα καφενία να έρθουν και ορθοδόξου θα του κάνουμε. Αλλά και όποιο θέλει από του εκεί πέρα, μαρκώνει ποθετή στο facebook. Να με βρουν αυτοί που θέλουν. Αλλά και το poll σαντορίνι, το YouTube να τα βάλουν. Εου κάνουν τρία βιβλία. <Τινδιο> Εδώ σταμάτησα τη μετακόμιση. Τα παράκταρα για μετακόμιση θα κάνω. το σπίτι το παλιό. Τα παρα, παρα, παρα, μια για μετακόμιση Είμαι σοβαρό κουμπό. Εδώ τη μετακόμιση. για <Τα> Να τα κάνουν να τα ακούσουνε τώρα με τα ντρόντ. Ό,τι απορίε, ναι, να βλέπουν. Πολ Σαντορίν, YouTube, Facebook, Μαρκώνη Ποθητή, Έχω και Μαρκώνης Ποθητή, Gmail, ό,τι θέλουνε, ναι, εδώ. Δεν συντονίζονται οι Αμερικάνοι. Είπαν σε ένα κοριτσάκι Μεξικάνικου επειδή ήταν η Διάνια, η Ευθεία. Να έρθει στα σύνορα, έχει δωρεάν, ξέρω εγώ, στο Πανεπιστήμιο. Και στα σύνορα το ποσοριάσανε το παιδί για να. Χάνομαι, στα μισά, χάνομαι, ρε παιδί μου, Ή, Ή, Ή, αυτό Ή, δεν αντέχω. Παρακμή, Έλα, γεια. Σε ποιον Άρη θα πάει ο η Αμερικάνη, στον Πορτοσάλτε. Σε ποιον Άρη να πάει στο Βελουχιώτη. Επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για τον Άρη, κάποτε οι Παοξίδε είχαν βγάλει ένα πανό Άρης μόνο Βελουχιώτη. Επειδή εγώ είμαι από απένα την απέναντι πλευρά, λέω Άρης και Θεσσαλονίκη και Βελουχιώτη. Αμφισβητούμε αυτό αν πάρουμε τότε προτάσει. Αν ήσουν ΣΥΡΙΖΑ θα λέγε και Σπιλιοτόπουλο. <χαι> Αλλά οκ. Okay. Δεν έχετε ακούσει, παιδιά, να λένε αυτό το παγκοτό στο σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά έλα τρία έλα να κλείσεις το να να κλείσεις το φώς κι όσα μου χεις χαρίσει θα σβήσω το φώς και όσα δε σου χοχαρίσει σε να χάνει θα μου τα δώσει κι πάλι θα σε προδώσω στο μυαλού μου το μαύρο βιθο ναι πάει το τηλέφωνο μου ρίξεις Μακού τώρα. Ελά. Μακού. Τι διάλογο κάνει τώρα, 2024, πώ συνοηθούμε. 25 έχουμε. Ακόμα. Μακού τώρα. Ναι. Στι 20 Ιανουαρίου, χθε δηλαδή, που ο Θήμιος μα είχε γενέθλια και γιορτή, πήρε ταξί, όπω σου είπα, και πήγα στη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Παρέλαβα έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο παραπέμπομε στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, εξαιτία τη άρνησή μου να με τον νόμο τη αξιολόγηση. Να παραπέμψω. Όχι, δεν θα παραπέμψω. Παραπέμψω. <χει> I'm sure.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 222 ευρώ, δηλαδή μειών 50 ευρώ από το 11. Αυτό είναι καθαρό ή μεικτό? Καθαρά, καθαρά στα λέω.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 Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πληρώσει πέτα 15 ευρώ. Το λάδι άλλα 15 ευρώ, δεν θα πει τίποτα. Για το παλικαράκι, το Παναγιώτι. Αν μη... Το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου. Πες μου, θα πάει στο κουτσούμπα. Ναι, όχι. Α. Δεν θα πάω. Χορεύω καλύτερα ο Ζεμπέκη από τον Μίτσο. Ε, καλά, τώρα μι λόγια πριν να το αποδείξει. Θα το αποδείξω. Α, ωραία. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Σάββατο να έρθω να σε βρω μετά την παράσταση ή όχι. Ναι, αμέσω να μην έρθει. Να έρθω, να βγάλουμε καμιά φωτογραφία. Θα είμαι ντυμμένο όμω, δεν ξέρω αν θα σε ευχαριστήσει. Ντυμμένο αγάπη μου, δεν πειράζει. Κι εγώ ντυμμένη θα είμαι. Α, συνήθω θέλω εξευράκτο γι' αυτό, αλλά εντάξει, ωκ. Okay. Κρίμα. Ντυμμένο σε θέλω, ντυμένο.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 Γεια σα, τι θέλετε, λέω. Εκεί να πάω για μια τραγική μου που μου λέει: Θα περάσετε στον πρώτο νόροχο. Με βάζει το σαμσέρ, πήγα εδώ στο, σαμστερ, γύρω στο σαμστερ, και βλέπω πάλι τον ίδιο άνθρωπο με άλλο σακάκι. Τέλειο. Τέλειο. Βλέπω... Τέλειο. Βλέπω... Όπω έκανα και εγώ στι φάρσει που του έλεγα μισό λεπτάκι. Του -ρου -ρου -ρου. Παρακαλώ, αυτό. Πέτα με βάζει, μου λέει: Σε ποιο γραφείο θα πάτε, θα πάτε στο τρία γραφείο μου, λέει τέρμα δεξιά. Παπ, ο εγώ... ίδιο με άλλο που κάμισε. Ναι, άλλο που κάμισε εκεί. Ωραίο. Και μετά, σέλος, με ξανάβγαλε στο σαμσέρ πάλι ο ίδιο με άλλο που φαν και μετά κάλεσε και ταξί και το χρησιμοποιούταν πάλι ο ίδιο. Τέλει. Oro, Pororo, eres Ναι, απόστολα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τον Κυριάκο Βελόπολο το προφήτη για να μιλάει για την επάνωδο του βασιλιά. Επίση, θέλω να σα πω ότι η Ελλάδα στη χώρα μα θα επανέλθει όσο και να ακούγεται περίεργο, με ένα περίεργο τρόπο η βασιλεία. Είμαι πολύ υπέρ. Πολύ Έχει... είμαστε υπέρ. Τι συζητά τώρα. <laughs> πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτό το πράγμα. <laughs> και θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Μήπω ξέρει πού μπορούμε να βρούμε ριζοσπάστοι που θέλουν να βάψουν λίγο το σπίτι μου. Στα περίπερα. Ναι, στα περίπερα. Βλέπουμε άνθρωπο να κρατεί το ριζοσπάστοι. Άρα εγώ βάσει εντυπώ. Πώς τι πιστεύω. Ο άνθρωπος αυτός ανοίξει ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, σωστά. Αυτός όμω μπορεί να έχει πάρει την εφημερίδα απλά για να της για να βάψει. Και τι θέλω <Τι> να πάρω έτσι για να βάψεις τους. Κατάλαβα, την είπες τη μαλακιά σου, κατάλαβα. Ε, ναι, δε με, δε εντάξει. Δεν ήταν καλή. Πολύ, πολύ. Παιδε.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 Σόμερων. Ο Όπτυχου Συμπελ που δισεπτεικό αν τι ήταν αυτά. Μα γλύτω ο ηλεκτρολόγο που έφυγε 10 ώρα να πιει καφέ 10 και 2 να φτάσει και έφτασε 12 και 40. Είναι δύο ώρες διαστολή του χρόνου. Και να βάλτε τη φωνή το 19 Δεύτερο 2024. Μία ώρα και 16 λεπτά, μόνο δύο λεφτά, ούτε δύο λεφτά δε μιλάει. Μόνο δύο λεφτά τι να σου Ρε μαλάκα υπουργέ, μαζεύεις ένα δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές και πήγες και άνοιξες το φαρμακείο και το έκανες θέμα. Λάκα μας κάνεις, ρε Ένα δισεκατομμύριο, είμαστε 3,5 δισεκατομμύρια ασφαλισμένοι, με 300 ευρώ το μήνα ο καθένας μαζεύεις ένα δισεκατομμύριο. Μουσουλόντας έπρεπε να πάρεις. Α, εντε παλιό μαλάκα. <Ρε> Ελέγα από το λαρέ. Έλαρε, Έλα, χωράνε, συγνώμη, προφανώ καιρό σε παρόλο. Είχε πει για τον Καζατζίδη ότι ήταν ρατσιστή και μισογίνη ή ότι με τα σημερινά δεδομένα θα το λέγαν ρατσιστή και μισογύνη. με ισογίνη. Ήταν πάνω. Όχι, ρε, όχι, όχι. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Πρώτο ρατσιστή ήταν μόνο με του ξιονιστέ του κάνει με του Εβραίου και με του δεξιού. Συνέχια μίλα και κατά το δεξιό. Έχει βγάλει Δήμαρχο εδώ πέρα το δωμιάκι, παρόλο τη λάτρε των Παπαντρέου, ποτέ δεν πούλησε το κουκουέ. Έχει βγάλει Δήμαρχο το παιδί. Το και και οι να mm. Τώρα για το θέμα τη γυναίκα, επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ, ναι, μεν είχε το κόλλημα με τη μάνα του, αγαπούσε ένα διαφορετικό τύπο γυναίκα. Δηλαδή δεν ήθελε τι γυναίκε αυτέ τι όμορφε, τι κιριλέ, τι περιποιημένε, δηλαδή ήθελε τι γυναικούλε, τι απλέ, τι δυνακέ, τι γυναίκε του σπιτιού. Εξυπνούσε την κοπέλα τη λαϊκή, την απλή τη φτωχή. Γι' αυτό ας πούμε είσαι την κόντρα με την Κρέα και μόλι αυτέ. Και αυτό που λέμε τώρα δεσμετωπία, όταν έχω διάκορέ αυτέ τι Ότι που δούλευε αυτή τα Στινά ποτάκια αυτά για να μπορούν να το βλέπουν οι εργάτε. Και γενικά σου λέω: Και το κακό που είχε η ταινία, δεν έδειξε τίποτα από την προσφυγική και την αντιστασιακή του δράση. Όχι δράση, αυτό είναι ο παιδί μου, ότι ήταν ένα άνθρωπο που συνέχεια μιλούσε για την προσφυγιά, για την αντίσταση και για την εργατική τάξη. Αυτά από σ' όλη μου και σου λέω: Δεν ήταν ο Σελάρα, μην να αδικούμε. Μόνο και μόνο ότι ο πανούσι λέει: Χέντριξ και Καζατζίδη 10.000 βαπ να κλάσουν πατάτε, την πάτη και τα μάτ. Δείχνει πόσο θεόταν ο Σελάρα. Χέντριξ <Καιδρυξ> και Καζατζατζίδη 10.000 βαπ. Απλά σου πανάτε, και τα Αύριο θα είστε εδώ ώρα.